όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Ευγένιου Μοντάλε, ξένια, σειρά πρώτη. Προλόγισμα, μετάφραση, ζήσιμος Λορετζάτος. Όλα τούτα μοιάζουν πολύ παλιά. Δεν ήξερα τίποτα. Ένα βράδυ καθόμουν σε μια πολυθρόνα, σε κάποιο σπίτι στην Αθήνα, ξεφυλίζοντας το περιοδικό Quarterly Review of Literature που έπεσε τυχαία στα χέρια μου. Θα πρέπει να ήταν στα 1967. Διάβασα εκεί μέσα έντεκα μικρά ποίηματα με το γενικό τίτλο Ξένια, Ιταλικό κείμενο του Ευγένιου Μοντάλλε και Αγγλική μετάφραση της Χέλεν Barolini. Κατάλαβα πως ο άνθρωπος που έγραψε τα ποίηματα αυτά δεν έπαιζε. Κάτι μεγάλο, ίσως η αγάπη ή ο θάνατος, τον είχε κλονίσει. Μπροστά στη σοβαρότητα της περίστασης έπρεπε να σταθεί ανάλογα σοβαρός, να σταματήσει να παίζει. Και το μεγάλο αυτό τον απογύμνωσε από κάθε στολισμό, κάθε φτιασίδι, που μπορεί άλλοτε να τα είχε μεταχειριστεί και αυτός στη λογοτεχνική ζωή του και του άφησε μοναχά τη φυσική αμεσότητα. Θέλω να πω, του χάρισε την καταλληλότερη γλώσσα για εκείνο που είχε εκείνη τη στιγμή να πει. Περίπτωση σπανιότατη σε όλες τις λογοτεχνίες. Και ακόμα τον βοήθησε, ύστερα από το 1964, όταν άρχισαν να γράφονται τα ξένια, να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη λογοτεχνική και στην καθημερινή γλώσσα, καθώς κέρια το παρατήρησε να σχολιαστή του. Και με τον τρόπο αυτό να ξεπεράσει, σαν να λέγαμε, τη λογοτεχνία με τη λογοτεχνία και να παρουσιαστεί μπροστά στον κριτή του γυμνός. Στα ξένια βρίσκουμε τέλος το πεζολογικό στοιχείο αλλά και το γνωμικό του Καβάφη με μια πνευματική όμως ή μεταφυσική διάσταση διάχυτη που ο Αλεξανδρινός ποιητής δεν την έχει. Δεν ήξερα τίποτα, καμιά λεπτομέρεια. Του έγραψε ένα γράμμα με θέρμη ή αγγλικά ή γαλλικά, δεν είμαι βέβαιος. Του μιλούσε θαρό για κάποια εποχή στην κόλαση που θα έπρεπε να είχε περάσει. Δεν θυμάμαι πια ολότελα το γραμμά αυτό, δεν κράτησα αντίγραφο. Του έστειλα μια πρώτη μετάφραση στα ελληνικά και εκείνο συμπλήρωσε τα 11 ποίηματα του περιοδικού που είχα πρώτο διαβάσει με τα υπόλοιπα τρία, σύνολο 14. Σταμάτησα στον αρχικό εκείνο πυρήνα που προκάλεσε τη συγκίνησή μου και δεν προχώρησα να μεταφράσω και τα υπόλοιπα ξένια όσα ακολούθησαν. Τα άλλα 14, την «Seconda Σεκουέντσε. Θεώρησα αυθεντική τη συλλογή που ο Ευγένιο Μοντάλε κυκλοφόρησε ιδιωτικά για του φίλου του σε 50 αντίτυπα δίχω αρρύθμιση με τον τίτλο Ξένια 1964-66 και την αφιέρωση στη γυναίκα μου. Και ακολούθησα στην ελληνική μετάφραση το φωτοαντίγραφο τη συλλογή αυτή που μου ταχυδρόμησε εκείνο. Αγνόησα και τι κατοπινότερες λεπτομεριακέ διορθώσει του ποιητή στα πρώτα 14 αυτά ποίηματα, τα οποία για μένα εξαντλούσαν ποίητικά το θέμα. Τα λογαριάζω δόρυμα τέλειων. Μερικά βοηθητικά σχόλια για το ανεκδοτολογικό μέρος της ποίησης αυτής με τη σειρά που παρουσιάζονται στο διάβασμα. Ξένια στα αρχαία ελληνικά είναι τα δώρα της φιλοξενίας και μάλιστα το φαγητό και το πιοτό που φιλεύω με τον ξένο μας. Πριν από το μοντάλε. Τον ίδιο τίτλο χρησιμοποίησαν για ορισμένα ποίηματα που έγραψαν μαζί ο Γκέτε και ο Σίλερ. Η γυναίκα του Μοντάλε, ντρουσίλα με το πραγματικό όνομά της, υπέφερε πολλά χρόνια από φυματίωση των σπονδύλων, πότιος νόσος, και πέθανε τελικά το 1963. Το παρανόμι της, μόσκα, μίγα, από μια ανεξήγητη σύμπτωση, διαπιστώνω πως βρίσκεται παράξενα συνδεδεμένο με την ποιήση. Ισούδα μνημονεύει. 1. Κορίνα. αχελοδόρου και προκρατείας. Θηβαία ήταν αγραία. Μαθήτρια Μύρτιδος. Επονόμαστο δε μία. Λυρική. Ενίκησε δε πεντάκης ως λόγος πίνδαρον κλπ. 2. Κορίνα θεσπία. Λυρική κλπ. 3. Κορίνα νεοτέρα. Θηβαία λυρική ή και μία κληθίσα. Δύο μύγε στην αρχαία ελληνική ποιήση. Έχουμε ακόμα την Καμίλα Σέλντεν, την Μούς του Ερικού Χάινε. Σύνολο, μαζί με τη μύγα του Μοντάλε, μύγε τέσσερι. Ο Μοντάλε, όπω κάθε αληθινό ποιητή, γράφει γερά θεμελιωμένο στη γλωσσική παράδοσή του. Το νεότερο που χρησιμοποιεί, το παίρνει από τον Κικέρονα. Εκεί έχουμε γραμμένη μέσα στο λατινικό κείμενο με ελληνικού χαρακτήρε την έκφραση των νεωτέρων για τη νέα ποιητική σχολή. Ο Μοντάλε μεταγράφει τη λέξη στο ιταλικό αλφάβητο για να την ενσωματώσει στη γλώσσα του, μεταφέροντα την έκφραση του Κικέρονα στη σημερινή νεότερη ποιητική σχολή. Τη φράση «στράνα Pietà την επαναλαβαίνει δύο φορέ η Ατζουτσένα στη δεύτερη πράξη του Il του Re Πρέπει να θυμόμαστε, ανάμεσα σε άλλα, πω ο Μοντάλε σπούδασε στα νιάτα του φωνητική μουσική, προοριζόταν για βαρύτονο, και ταυτόχρονα χρημάτισε και μουσικοκριτικό. Το Μπρίσαγκο είναι ένα χωριό τη Ιταλικής Ελβετίας στο Λάγκο Ματζόρε, όπου φτιάχνουν καπνά. Ο Άγιος Αντώνιος, όπως προχριστιανικά ο Ερμής, σχετίζεται με τους Λοποδίτες. Τον Άγιο Ερμή τον μνημονεύει από το 354 Χριστόν ο χρονογράφος. Γιορτάζει στις 28 Αυγούστου. Οι μουσικές συνθέσεις του αδελφού της Δρουσίλα, του Σίλβιο, χάθηκαν αργότερα, Νοέμβριο 1966, στις πλημμύρες της που αναφέραμε. Μικρό αγαπημένο ζούδιο, που σε φωνάζαν μίγα, το λόγο δεν τον ξέρω. Απόψε στα σκοτεινά σχεδόν, εκεί που διάβαζα το δεύτερο Ισαΐα, ξανάφανας και πάλι δίπλα μου. Μα δεν φορούσες γέλια και δεν μπορούσες να με ειδείς, μητε μπορούσα δίχως τη γυαλάδα τους μέσα στο σύθαμπο να σε καλογνώρισω. με δίχως ματογιάλια, ουδέ κεραίες, άμυρο ζούδιο που αποκτήσε φτερούγια στη φαντασία μονάχα, μια στραπατσαρισμένη βίβλο πολύ λίγο πιστευτή, κοντά άλλα. η μαυρίλα της νύχτας, μια λάμψη, μια βροντί και μη κάν, στο τέλος η μπόρα. Τάχα γίνεται να φύγε τόσο γρήγορα με δίχως μιλιά, μα είναι για γέλια η σκέψη πως ακόμως οπόμεναν χίλια στόμα να μιλήσεις. Στο Saint James στο Παρίσι θα χρειαστεί να κρατήσω ένα μονό δωμάτιο. Δεν τους θέλουν τους τους πελάτες. Το ίδιο και στο ψευτοβίζαντινό ξενοδοχείο σου στη Βενετιά. Για να δράμω αμέσως στο καμαράκι με τις τηλεφωνήτριες της παλιές φιλενάδες σου. Και για να ξαναφύγω Μεξοδεμένο το μηχανικό φορτίο μου, με την αποθυμιά να σε ξανάχω, ας ήταν μόνο, μέσα από μια κινησή σου ή μια συνήθεια. <Κι> Είχαμε ταιριασμένο για τον άλλο κόσμο ένα σφύριγμα, ένα σημάδι για να γνωριζόμαστε. Δοκιμάζω τώρα το σκοπό, με την ελπίδα πως είμαστε όλοι πεθαμένοι κιόλα δίχως να το ξέρουμε. Αν ήμουν, ποτέ μου δεν κατάλαβα το πιστό και το μίξικο σκυλί σου ή αν για μένα ήσουν εσύ. Για τους άλλους όχι. Στάθηκε σε ένα ζωδί ομοιοπικό, χαμένο μέσα στη μορολογία της καλής κοινωνίας. Είχαν μεγάλη αφέλεια οι ξύπνοι εκείνοι και δεν κάτεχαν πως στάθηκαν αυτοί ο περιγελός σου, πως τους ξεχώριζε ακόμα και στα σκοτεινά και πώ του ξεμασκάρευες με ένα αισθητήριο που έδειγνε σαλάθευτο Με το δικό σου ραντάρ τη νυχτερίδας <Τι> Δε σκέφτηκες ποτέ Κι εσύ το αγνάρι σου Να αφήσει γράφοντας στίχους ή πεζο, Και τούτο στάθηκε η σαγήνη σου Και η αηδία κατόπι για τον εαυτό μου Και ακόμα στάθηκε η τρομάρα μου Μήπως ύστερα στο βούρκο με πετάξεις, μέσα εκεί που κοάζουν οι νεότεροι. Έλεος του εαυτού του. Αμέτρητος πόνος και αγωνία, όποιαν τρέβει το εδώ και ελπίζει και απελπίζεται για έναν άλλο, ποιο σκοτάει να πει, έναν άλλο κόσμο. παράξενο ο έλεος. Αντζουτσένα, πράξη δεύτερη. Ο λόγος σου... Τόσο φιδολεμένος και απροφυλάκτος, ο μόνος από μένει που να με γεμίζει. Όμως ο τόνος άλλαξε. Άλλο πήρε χρώμα. Θα συνηθίσω να σε νιώθω ή να σε συλλαβίζω στο τικιτάκα του τηλέτυπου στο φευγαλαίο καπνών από τα πουρα μου του μπρίσαγκο. Να κους ήταν ο μόνος τρόπος σου να βλέπεις. Ο λογαριασμό του τηλεφώνου κατέβηκε στο τίποτα σχεδόν. Προσευχόταν, ναι, στον Άγιο Αντώνιο, που κάνει και βρίσκουμε τις χαμένες ομπρέλες και όλα τα αποδέλειπα από το βεστιάριο του Άι Για «Γι' αυτό μονάχα, και ακόμα για τους νεκρούς της, και για μένα. Είναι αρκετό», είπε ο παπάς. Να θυμηθώ το κλάμα σου το δικό μου διπλό δεν φτάνει για να σβήσει το ξεκαρδισμά σου σαν το προμήνυμα έμοιαζε μια νης κατά δική σου δεύτερης παρουσίας που αλλήμωνα πότε δεν ήρθε Η άνοιξη ξεμιτάει με βήμα τη φλοπόντικα Άλλο δεν θα σε ακούσω να μιλήσεις για αντιβιωτικά που φαρμακώνουν για το καρφί στο μυρό σου, για την περιουσία που ένα ξεφτέρει ονομάτιστο σου ξεκοκάλισε. Η άνοιξη προχωράει με τις πυκνές καταχνίες της, με τις μέρες που μεγαλώνουν, τις ανιπόφορες ώρες της. Άλλο δεν θα σε ακούσω να παλεύεις με όσα ξαναγυρίζουν, με τον καιρό, με τα φαντάσματα, με τα λογιστικά προβλήματα του καλοκαιριού. Πέθανε ο αδελφός σου νέος. Εσύσουν το αναμαλιάρικο παιδάκι που με βλέπει πόζα στη μισοστρόγγυλη φωτογραφία. Έγραψε ανάκουστη, αδημοσίευτη μουσική. Θα μένει τώρα σε ένα μπαούλο ή αφημένη να σαπίζει. Μπορεί να την ξανατονίσει ανεπίγνωστα κάποιος, αν ότι γράφτει γράφτη. Τον αγαπούσα δίχως να το ξέρω. Δεν τον θυμόταν κανείς έξω από σένα. Δεν έκανα ερεύνας. Τώρα δε φελάει. Μετά από σένα, απομείνα μονάχως την ύπαρξή του να γνωρίζω. Μα μπορεί, το ξέρεις, έναν να αγαπάς, αφού είμαστε ίσκι. Λένε πως η δικιά μου είναι μια πίεση που δεν είναι κανένας. Μα αφού ήταν δικιά σου ήταν καπιανό. Εσένα που δεν είσαι πια μορφή, μα ουσία. Λένε πως η πίεση στο κορυφωμά τη, το σύμπαν μεγαλύνει στη φυγή του. Δεν παραδέχονται πως η χελώνα στη γρηγοράδα ξεπερνά το αστροπελέκι. Μονάχα εσύ το ξέρες πως η κίνηση δεν παραλλάζει από τη στάση πως το κενό είναι το πλέργιο και πως το ξάστερο είναι το πιο ανάργιο από τα σύνεφα. Έτσι καλύτερα καταλαβαίνω το μακρινό ταξίδι σου, φυλακισμένοι μέσα στους επίδεσμους και στους γύψους. Κι όμως ανάπαυση δεν βρίσκω, να ξέρω πως χώρια ή μαζί, εμείς οι δυο είμαστε ένα. <Τι>